δύο χρόνια για να βρεθεί το αντίδοτο να αυτής της αρρώστια και πάει σε όλο τον κόσμο που από ό,τι φαίνεται σε λίγες μέρες έτσι θα αποδειχτεί όχι εβδομάδες, μέρες φάρμακα δεν θα ήταν οι ιατροί και οι νοσοκόμοι θα είναι στην πιο επικίνδυνη εμπροστοφυλακή θα είναι πιο επικίνδυνη για να κολλήσουν θα κάνουν τον καθήκον όπως το έκαμε ο Άγιος Πολυκάκτος όπως το έκαμε ο Άγιος Συγνάτιος να της σημαίνεις χριστιανός Ο Χριστιανός είναι έτοιμος να πεθάνει και για το Θεόν του, αλλά και για τον αδελφό. του. Ε, ε... Έμα, βγαίνει ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο, ο νεοφυτός, και λέει όλα αυτά, ότι πρέπει να είμαστε καλοί Χριστιανοί και να κάνουμε το καθήκον μας, να σώσουμε τον αδελφό μας, όχι τους εαυτούς μας, τον αδελφό μας, όπως ακριβώ έκανε ο Άγιο Πολύκαρπο και ο Άγιο Εισίδωρος, Και έτσι λέει, θα εξασφαλίσουμε μια θέση στον παράδεισο ή δεν ξέρω πού αλλού, στην αιωνιότητα. Ξεκινήσαμε με το θέμα του κορονοϊού, λογικό και το ξεκινήσαμε με τον τρόπο που πρέπει. Όχι τι λέει επιστήμη, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι κι αλλιώ δεν σωζόμαστε. Και με την επιστήμη δεν έχουμε δει και κάποια σωτηρία ιδιαίτερη. Εκ των υστέρων έρχεται και κάνει ό,τι μπορεί και στα δύσκολα ο Θεό και ο Θεό. Οπότε πήγαμε κατευθείαν στο Θεό, στον εκπρόσωπό του δηλαδή, στο Μητροπολίτη Μόρφο, ο οποίο από τον άμβονα εκεί, κάτω Του τυχερού Κύπριου, άρχισε να λέει τι ακριβώ συμβαίνει με τον κορονοϊό και αποκάλυψε αποκάλυψε γιατί εμφανίστηκε ο κορονοϊό. Να τώρα τι γίνεται στην Γη, που πάει να γίνει πανδημία, και δεν μπορούν οι επιστήμονε να βρουν το αντίβατο. Και θα δυσκολευτούν πολύ να τον βρουν, γιατί είναι αποτέλεσμα αναμαρτία αυτή η ασθένεια. Γιατί είναι αποτέλεσμα αμαρτίας αυτή η ασθένεια. Σήμερα είναι μασίτης, τολμη. είναι η πυριακή. ένα κοπερτούρα. Φοσιανό τραφικό ντάρμι, Και αν πεθάνει για την πατρίδα του, γίνεται ήρωα. Αν πεθάνει για το χρηστό και των πλησίων, γίνεται άκυρος. Ακούτε. Ακούμε, ακούμε Το έχει πάει μακριά ο Μητροπολίτη. Μητροπολίτης Καταρχήν, Καταρχάς είπε ότι είναι αποτέλεσμα αμαρτίας Αυτό ο ιός, το γνωρίζαμε Κάποιοι στην αρχή είπαν ότι είναι αποτέλεσμα νυχτερίδας Αλλά όχι, είναι αποτέλεσμα αμαρτίας Γιατί τις αμαρτίες τις κάνουμε Ενώ τις νυχτερίδε δεν τις κάνουμε Ενώ τι τι έχουμε βρει έχουνε καμωθεί με άλλο τρόπο οπότε είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και ήρθε τώρα ο συγκεκριμένος Ιώση, η συγκεκριμένη αρρώστια και αφού θα πεθάνετε το έχει δεδομένο Μητροπολίτη και θα πεθάνουμε όλοι ε, αρχίζει και λέει κάνει κάτι συγκρίσεις και δίνει κίνητρα για να πεθάνουμε όπως θα ακούσετε τώρα Ο πλησίον μου είναι ανώτερος από την πατρίδα για την πατρίδα γίνομαι ήρωας το πολύ πολύ να με θυμούνται δυο γενές, τρεις γενναί Μετά θα ρωτούμε ποιος είναι αυτός που του βάζει στεφάνι. Τι έκαμε και του βάζει στεφάνι. Το Λάγιο δεν το ξεχνά κανείς. Γενιά έρχεται, γενιά φεύγει, ο Απόστολος Ανδρέας να μας θέλουν όλοι. Γενιά έρχεται, γενιά φεύγει, ο Απόστολος Ανδρέας να μας θέλουν όλοι. Και που δεν τον ξέρουν, τους εφτανίζεται και τον μαθαίνουν. Τι ώρα περνάνε στην Κύπρο, τι ωραία επιχειρήματα είναι αυτά. Άκρος χριστιανικά και άκρος λογικά τα συγκεκριμένα επιχειρήματα. Αφού θα πεθάνετε, όπως λέει ο Μητροπολίτης, κάντε το για να μείνετε ως Άγιοι, να μείνετε στην ιστορία. Γιατί οι Άγιοι σε σχέση με τους ήρωες κάνει τέτοια σύγκριση. Δεν έχετε δει ποτέ αυτή η σύγκριση, αλλά την έθεσε ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Τον ήρωα λέει τον θυμούνται τρει γένειε. Ενώ ο Άγιο μένει για πάντα. Παράδειγμα, ο Άγιο Ανδρέα. Όλοι τον ξέρουν. Ενώ έναν ήρωα που έδρασε πριν δύο αιώνε, τρει αιώνε δεν τον ξέρουμε. Ενώ τον Άγιο Ανδρέα όμω τον ξέρουμε. Και όσοι δεν τον ξέρουν, εμφανίζεται ο Άγιο. Ενώ ο ήρωας δεν εμφανίζεται. Άρα, αν γίνεται Άγιο. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και εμφανίσει, guest όπω λέμε, σε διάφορου ανθρώπου που δεν σα γνωρίζουν. Όχι τώρα, τώρα θα σα ξέρουν. Σε 300-400 χρόνια είναι η λογική του Μητροπολίτη και πάντα σε αυτά φαντάζομαι το κοινό από κάτω που τα ακούει όλα αυτά. Εκστασιασμένο που είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Μητροπολίτη και πώ θα πεθάνετε γινόμενοι άγιοι, αν πάτε και βοηθήσετε τώρα τον άρρωστο που έχει κορονοϊό. Δηλαδή, βύχει κάποιο δίπλα, φτερνίζεται, δεν φοράει μάσκα. Αντί να τον πλακώσετε τις φαλιάρες που θα κάνει όλα αυτά μπροστά μας, όπως κάνουν οι Κινέζοι, ε, θα πρέπει να πάτε να τον βοηθήσετε για να κολλήσετε και στο τον ή να πεθάνει ένας από τους δύο, δεν ξέρω, και έτσι θα γίνετε Άγιοι και θα σας θυμούνται και θα κάνετε guest στα επόμενα, στις επόμενες εκατονταετίες, σε όσου δεν σας ξέρουν. Αφού ξεκινήσαμε πολύ θετικά, γιατί ήρθε ο κορονοϊός, υπάρχει ο πανικός αλλά μη κοιτάμε το μετά, του. μετά είναι ο θάνατος και μετά το θάνατο είναι όλα αυτά που λέει ο Μητροπολίτης ας έρθουμε και στα πεζά εδώ τα δικά μας γιατί υπάρχουν και διπλανές πόρτες Ειδικά για τα επεισόδια θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι Η αστυνομική είναι κρατική λειτουργία. Η <Ρι> αστυνομική είναι κρατική λειτουργία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Φορούν το εθνόσυμο είναι παιδιά της διπλανής πόρτας και είναι άναδρο να τους χτυπούν, μάλιστα ενοτιμούνται. Και άναδρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράφηση. Το <ΣΟ' νοσημο> είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Ωραία γειτονιά. Πολύ ωραία γειτονιά έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκη γιατί στις διπλανές πόρτες από αυτόν βγαίνουν αυτά τα παιδιά. Να θυμηθούμε όμως τι ακριβώς παιδιά είναι αυτά τη διπλανής πόρτα. Η αστυνομική είναι κρατική του. Φορούν το είναι παιδιά τη δυπανή πόρτα. Το δέχουμε το τα το είναι μαύρο!! Είναι παιδιά της Ζιπλανής πότα. Δύο ανθρώπου στραφατισμένους τώρα τους έχουν ρίξει κάτω Actually!! Τους, τους στυπάν τα Είναι παιδιά της Ζιπλανής Πότας!! Κάτω, Νάτο. Κάτω. Πάνω σε παπά. παπά Είναι παιδιά της Ζιπλανής πότα. Είναι παιδιά της Ζιπλανής πότα. Βοήθεια αίμα με χτύπησα. Oh, oh, Σε κεφάλι μου Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας Ωραία παιδιά αυτά Ωραία κτίνη μάλλον Είναι κτίνη της διπλανής πόρτας Αν κρίνουμε από αυτά που έγιναν στην Χίο Και στην Μητυλίνη Αλλά κυρίως στη Χίο Και χτες φεύγοντας Θα έχετε δει φαντάζομαι τα σχετικά βίντεο Μπαίνοντας στο πλοίο της επιστροφής Για να γυρίσουν εδώ στην Αθήνα Στον τόπο που δρούνε Με το μεγαλείο που γνωρίζουμε όλοι όπως θα είδατε σε αυτά τα πλάνα τα χθεσινά επειδή τους έρχαν εκεί κάτοικοι, κάποιοι κάτοικοι πέτρες είχαν μπει ήδη στο πλοίο, δεν έφταναν, ήταν μακριά ε, αυτοί φόρεσαν κράνι, μόνο κράνη, πήραν ασπίδε και γκλοπς ενώ φορούσαν τα πολιτικά, τζιν, φόρμες, φούτερ, διάφορα τέτοια και είδαμε το παράξουν αυτό θέμα να κυνηγάνε τους ανθρώπους του, της περιοχή εκεί Οι όλοι αυτοί λοιπόν φοράνε το εθνόσιμο τι προηγούμενε μέρε, γιατί χθε δεν το φόρεσαν το εθνόσιμο σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλοι αυτοί τη διπλανή πόρτα που φοράνε το εθνόσιμο έσπασαν κεφάλια επί ένα τρίμερο, έσπασαν πλευρά, έσπασαν αυτοκίνητα, έσπασαν καθρέφτε, τα καπό, τα παρμπρίζο, ό,τι μπορούσαν. Κατέστρεφαν περιουσίε, τα όργανα τη τάξη. Που ο Κυριάκο Μητσοτάκη μα είπε μόλι τώρα, πρωθυπουργό, ότι είναι τα παιδιά με το εθνόσυμο τη διπλανή Πόρτας. Καμία εδέ, καμία έρευνα, δεν θα πληρώσει κανείς, γιατί όταν αυτά γίνονται από τους μπάχαλου, βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σταματήσει η ανομία σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είδαμε την ανομία από τον νόμο, από τον ίδιο τον νόμο να συμβαίνει στα νησιά. Όλο αυτό το αποκαλούν νόμιμη βία όσοι βγαίνουν στα παράθυρα και όσοι μιλάνε για την ανομία που πρέπει να τελειώσει και θα τελείωνε με την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξουσία. Διαβάζω από τον Καμπαγιάν, θανέ Καμπαγιά εκ των δικηγόρο τη Χρυσή Αυγή που γράφει για το συγκεκριμένο θέμα τα εξή πολύ ωραία. Το Υπουργείο πρέπει, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, Ανέκδοτο και ο τίτλο όλα. Το Υπουργείο λοιπόν γράφει πρέπει συγκεκριμένα και άμεσα να απαντήσει αν επικεφαλή των δημιουργών των ΜΑΤ έδωσαν εντολή εφόδου των ανδών του κατασκεντρωμένων ατόμων και με τη σκοπό. Σε περίπτωση που τέτοια εντολή δόθηκε πρέπει να απαντηθεί γιατί άδε στο ΜΑΤ δεν φόρεσαν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό του και του αντίστοιον παρουσίασαν εικόνα ιδιωτικών μπράβων γυμναστήων. Που εκθέτει ανεπανόρθωτα τη συντεταγμένη πολιτεία σε περίπτωση που τέτοια εντολή δεν δόθηκε πρέπει να απαντηθεί γιατί οι επιτιθέμενοι τραμπούκοι υπεξαίρεσαν αστυνομικό εξοπλισμό κράνια, αστυνομικέ ράβδους, ασπίδες πιστόλια, κρότου λάμψης και ρήψης δακρυγόνων καθυπέροβαση των εντολών της υπηρεσίας τους με σκοπό να χρησιμοποιήσουν για ιδιωτικού λόγους αντεκδίκησης Γιατί είναι δικηγόρο ο Καμπαγιάννη και φαντάζομαι πολλοί δικηγόροι θα το πάνε παραπέρα. Είτε πήραν εντολή είτε δεν πήραν εντολή, γιατί κάποιοι συνδικαλιστές λένε δεν πήραν εντολή, τα έκαναν μόνοι του. Έχουν ε, τελέσει αδίκημα. Σοβαρότατο, γιατί όλοι αυτοί είναι. Ε, είπα δικηγόρο Χρυσή Αυγή, εννοούσα στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Δικηγόρο στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Προφανώ ο Καμπαγιάννη δεν θα ήταν, νομίζω έχει τους, ε, του αλεί του ψαράδε εκεί. Δεν είναι δικηγόρο. Είναι στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Έχουμε φιλοξενήσει πολλά κειμενά του και την αγόρευσή του στο δικαστήριο. Και είναι ένα άτομο που ασχολείται στον ευρύτερο χώρο τη Αριστερά και έχει αγωνίε όπω κάθε σοβαρό άνθρωπο. Αλλά εδώ το πιάνει το θέμα από την νομική πλευρά για όλα αυτά τα πολύ ωραία που είδαμε. Και δεν έχουμε δει να βγαίνουν, να καταγγέλουν, να αποκαλύπτουν ονόματα, να ζητούν εκεί να τηρηθεί η τάξη. Λένε ένα γενικώ μια ΕΔΕ πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα τίποτα. Νεότερο, ευτυχώ υπάρχει ο Γερα Πετρίτη στη Βουλή που στα χνάρια του αρχηγού κάνει το κοινοβούλιο να διασκεδάζει. Να επισημάνω επί τη αρχή σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλ, ασφαλεία δεν απεσύρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο του. <Συλίκο> <Συλίκο> Τι να κάνουν και οι βουλευτέ, έρχεται και το τρίμερο. Τα έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν μείνουμε σε αυτά που λέει ο κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίο είναι και καθηγητή, είναι και σοβαρό, είναι το think tank εκεί στο Μαξίμου. Μαζί με άλλου δεν είναι μόνο του. Ε, δηλαδή, έγινε όλο αυτό για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, όπω είπε. Που ήταν οι χωματουργικέ εργασίε, το να γίνει ίσομα από τι μπουλντόζε. Τώρα που θα αρχίσει η κατασκευή, η μεγαλύτερη και η δυσκολότερη δουλειά, θα έχουμε αυτό. Θα πηγαίνουν τα πλοία εκεί με αυτού του ούγκανου, θα του ξαμολάνε, θα καταστρέφουν το νησί, θα σπάνε κεφάλια, θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα και μετά θα γυρίζουν. Αφού έχουν σπάσει πάλι στο ξύλο με πολιτικά, όποιον μπορούν. Όλο αυτό είναι η πρώτη φάση που συνέβη όλο αυτό το τρίμερο. Αυτό το, αυτή, αυτό το, η δήλωση, αυτή η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη έτσι όπως την είπε και όταν γέλασαν από κάτω οι βουλευτές που ευνηδιάστηκε γιατί δεν το περίμενε παραστήμισε μια άλλη πολύ καλή στιγμή στο κοινοβούλιο. να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλ... ασφαλείας δεν απεσύρθισαν από τα νησιά ολοκληρώθηκε το έργο τους προ... Γιατί γελάτε κύριε Γιατί γελάτε κύριε Γιατί γελάτε Είναι Γιατί γελάτε. Κόλε βες τους Γιατί γελάτε σου λέ σου λέ την <Τι γελότε> Βγάζει παράγει, παράγει αυτή η κυβέρνηση. Ωραίε ατάκε αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι δεν απεσύρθησαν οι δυνάμει. Είδαμε πω φύγανε κα, κακοί-κακού, μαζέψαν και την κάφα τεραστίων διαστάσεων και ζημιά πολύ μεγάλη για την κυβέρνηση, για την αστυνομία και ό,τι άλλο θέλετε, για την ένωμη τάξη και όλα μαζί. Ε, βγήκε αυτή η πολύ ωραία δήλωση ότι δεν του αποσύραμε, αλλά τέλειωσε το έργο του. Νομίζω αυτή είναι η νούμερο 2. Καλύτερη δήλωση στην 8η διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Νούμερο ένα είναι ότι το πλοίο το Τούρκικο το πυροέρας αέρα. Το έσπρεξε ο αέρα και το έφερε προ τα δικά μα νερά. Αλλά για 8 μήνε είναι δύο πολύ καλέ. Προφανώ υπάρχουν κι άλλε. Αλλά αυτέ είναι οι δύο πολύ καλέ ατάκε. Προσπαθούν να πείσουν από προχτέ, το ξεκίνησε ο Πέτσα, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το συνέχισε χθε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Ότι ευτυχώ σωθήκαμε. Όχι, όχι, σωθήκαμε. Απειλούμαστε από τον κορονοϊό. και κυρίως από τους μετανάστες που θα έρθουν οι πρόσφυγες από τα ανατολικά της χώρας γιατί αυτοί σίγουρα έχουν τον κορονοϊό. Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μια νέα διάσταση καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν όπου είχαμε πολλά κρούσματα κορονοϊού και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. Τα νησιά μας, συνεπώς, τα οποία είναι ήδη επιβαρημένα σε θέματα δημόσιας υγείας Πρέπει να προστατευτούν διπλά. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, προχθές το είπε με παρόμοιο τρόπο ο κύριος Πέτσας, ότι οι μετανάστες που θα έρθουν από το Ιράν και από αυτές τις χώρες, υπάρχει πιθανότητα να μας φέρουν τον κορονοϊό, άρα είναι πολύ κακοί μετανάστες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κορονοϊός ήρθε με business class, από το Μιλάνο, από την γειτονική Ιταλία, από την Ανατολή τον περιμέναμε, αλλά μπήκε στην Ελλάδα. Από την Δύση, από την πολιτισμένη Δύση, που δεν είχε γίνει και κανένα έλεγχο στα αεροπλάνα που ερχόντουσαν από την Ιταλία, όπω δεν έγινε και στα παιδιά, και τώρα μετράμε κρούσματα. Τα έχουμε βγάλει τέσσερα μέχρι στιγμή. Όλο αυτό θα ανεβαίνει όπω καταλαβαίνει κάθε νόημον. Προσπαθεί και ο Τσακαλώτο στη Βουλή. Έχουμε εμεί εδώ τα δικά μα με τυχείο, με, με τη Λίνη, με όλα τα υπόλοιπα, του κορονοϊούς Προσπαθεί και ο Τσακαλώτο να πει μια λέξη. Και τελευταία βαθμολογία πρέπει να ακούτε του αντιπάλου σα. Πραγματικά other... 就是... είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι κατη... κατηγέλλει μόνο τα ΜΑΤ. Αυτό ακούσατε. Γιατί δεν... δεν... ήσασταν εδώ. ¿E, Έπρεπε yeah. να το ακούσατε. Γιατί εγώ άκουσα κάτι τελείως διαφορετικό. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είπε ο Αλέξης. Έκανε καταγγελία για όλη τη βία που υπήρχε στο νησί. Αλλά δεν την άρχισε κάποιο άλλο αυτή τη βία. Αυτή τη βία την προωθήσατε εσεί με τι κινήσεις σα. Εν ορχιστρών είναι το ρήμα, αλλά που να το πει το ρόλο αυτό. Είναι και δύσκολα τα ελληνικά. Ε, δημιουργεί ωραίε στιγμέ στο κοινοβούλιο. Αν δεν είναι πάνω στη σκηνή, ο Γεραπετρίτης και δεν λέει αυτά τα ωραία που λέει ο Γεραπετρίτης Στα κενά μπορεί να ρεβαίνει ο τσακαλώτο, λέγοντα τα ακριβώ αντίθετα, αλλά έτσι όπω τα λέει ο τσακαλώτο, βγάζει το γνωστό γέλιο. Εκτό αν βλέπετε παράθυρα πρωινά όπου έχουν πιάσει στα σύδη οι αστυνομικοί συνδικαλιστέ. Okay, Οκ Και αυτοί βρίζουνε γιατί είχαν μείνει ατά οι ματατζίδες, Οπότε είχαν ένα, έναν κνευρισμό, δεν βρήκαν και καμπίνε για όλου. Γι' αυτό μόλι πήγαν εκεί στα νησιά, ξαμολύθηκαν. Και πάνω που πήγαν να κοιμηθούν μετά, του πυλακούσαν στο ξύλο. Όλα αυτά τα γνωστά. Αν πα διακοπέ και δεν περάσει καλά, είναι χάλια. Γυρίζει μετά κομμάτια πίσω, καλύτερα να μην είχε πάει ποτέ. Ένα δύσκολο τρίμερο. Βγαίνει ο Μπαλάσκα λοιπόν σήμερα το πρωί, συνδικαλιστή τη αστυνομία. Και μ, μιλάει, αναφέρεται στι ευθύνες που έχει, όχι το πολιτικό σύστημα, όχι το πολιτικό σύστημα, η διοίκηση της αστυνομίας. Oh, Ξέρει να λειτουργεί αστυνομία να... σε περιβάλλον νομίζω... εκτός αστικού ιστού. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Δείτε είστε εδώ στην Αθήνα. Ξαφνικά σας πήγαν σε κάτι βουνά. Κύριε γονόμου, τα ΜΑΤ είναι μια συντεταγμένη υπηρεσία που δρά με σχεδιασμό, με επιτόπου σχέδιο ναι. και συντεταγμένα. Είδα, δεν μπορεί ποιο Είναι δημηρίε. Εσεί έχετε κάνει στο στρατό, ξέρετε, σημαίνει δημηρία. Σημαίνει ένα συντεταγμένο κομμάτι Εσύ. ανθρώπων που το κατευθύνουν με εντολέ και διαταγέ. <συμή> Όλο αυτό ήταν μπάχαλο <συμή> Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και δεν έχουμε δει κάποιον. Πρέπει να αναλάβουμε σαν σχεδιασμό, Όχι, δεν υπήρχε καν σχεδιασμό. Εγώ νομίζω ότι όχι ήταν μπάχαλο σχεδιασμό. Κάποιοι άνθρωποι ανώτεροι στο βαθμό. Γιατί να μην τα ρίχνουμε όλα πολιτικού συνέχεια. Είναι κρίμα. Έτσι δεν είναι. Αδικούμε το σύστημα κιόλα. Μου Έτσι δεν είναι. Αδικούμε το σύστημα κιόλας. Και Να κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν πρέπει να αδικούμε το σύστημα. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να το αδικήσει κανεί. Οπότε ο Μπαλάσκας δεν θέλει να τα πάει στου πολιτικού, στις ευθύνε. Εκεί γίνονται ωραία τα πράγματα. Αλλά οι αστυνομικοί από κάτω έχουν διάφορε ευθύνε. Έχουν ξαμουληθεί οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί και λένε τα χειρότερα για την ηγεσία τη αστυνομία, για του επικεφαλεί εκεί πάνω, για το τι ακριβώ έγινε. Μα χτίζουν εδώ και 8 μήνε το προφίλ του φίλου αστυνομικού που περνάει και τον χειροκροτάει όλη γειτονιά. Πουθενά δεν έχει γίνει αυτό, ούτε πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Ε, ενώ πασχίζουν να το χτίσουν τόσο καλά και πάνω που το χτίζουν ή θα βγει ο παλαβός με το όπλο στο χολαργό ή θα βγει ο άλλο και θα κάνει την καφρίλα στην ΑΣΟΕ ή θα βγει παραπέρα ο άλλος θα καταβρέξει το άτομο αμαία έξω από το αστυνομικό τμήμα ή θα γίνει όλο αυτό το σούπερ θέαμα που είδαμε όλοι και το ζήσαμε στη Χίο και τη Μητυλήνη το τριήμερο που μας Πέρασε. Λίγο πριν ανασταλούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις Η ελληνική αστυνομία πρόλαβε Πρόλαβε γιατί βλέπει μπροστά Και έκανε το δικό της καρναβάλι Με θύματα βέβαια και περιουσίες που σπάσανε Και ταραχή Αλλά και με μια νίκη εκεί του κινήματος Του λογικού κινήματος Και ήταν καλό όλο αυτό που συνέβη Γιατί τονώθηκαν και οι κάτοικοι Μέσα στην, στις δύσκολε στιγμές που, που ζούνε. Είχαν μια προσωρινή βέβαια Νίκη. Το θέμα δεν είναι μόνο βέβαια να έχει τέτοιες νίκες, ένα ευρύτερο θέμα. Το θέμα είναι τι προσανατολισμό και τι περιεχόμενο δίνεις στα κινήματα που αναπτύσσονται, στις διαδηλώσει που αναπτύσσονται στα νησιά για τόσο ευαίσθητα θέματα, γιατί πάντα καραδοκεί η ακροδεξιά έχει πάρει και σε όλα αυτά, οπότε υπάρχουν αρκετή και στα δύο νησιά, στη Μητυλήνη κυρίως, γιατί έχει μια παράδοση Μπορούν να στρέψουν την οργή του κόσμου, τη δικαιολογημένη οργή του κόσμου, να τη στρέψουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω προς προ τα εκεί πάει έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ένα στίχημα από εδώ και πέρα, νομίζω, και στα νησιά εκεί και παντού. Τι περιεχόμενο αποκτάν, αποκτούν οι διεκδικήσει των ανθρώπων. Γιατί διεκδικήσει υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν πάντα, και αδικίες υπάρχουν πάντα. Το περιεχόμενο λοιπόν είναι ένα ωραίο θέμα προβληματισμού, προσανατολισμού. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υπόσχεται κάτι που μπορεί να το δώσει, νομίζω το έχει δώσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του 8 μήνες τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλούς μήνες γυρίζω όλη την Ελλάδα. Πηγαίνω σε φορτέουσες νομών, πηγαίνω σε μικρά χωριά. Συζητώ με τους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Οι πολίτες ζητούν από εμάς καρναβάλι όλο το χρόνο. <Τι> Οι πολίτες ζητούν από εμάς καρναβάλι. Ah! Οι πολίτες ζητούν από εμάς καρναβάλι. Ωπα! Βαου! Wow! Αυτό το έχει δώσει νομίζω και μπορεί να έχουν απαγορευτεί τα καρναβάλια, αλλά η κυβέρνηση κυκλοφορεί ελεύθερη. Όπω βλέπουμε, θα κάνει και περιοδία ο Πρωθυπουργό στα συγκεκριμένα νησιά. Διαβάζω ένα μήνυμα ενό ακροατή σε σχέση με αυτό που σα λέγουμε πριν, του Ανάση Καμπαγιάννη του δικηγόρου. Και λέει: Να προσθέσω, λέει και εγώ ένα ερώτημα, Ποια η αντίδραση των εισαγγελέων πρωτοδικών Χίου και Λέσβου σχετικά με τα αυτό στα οποία προέβησαν οι ορδέ των ενστόλων αλητών στα κριτικά. νησιά. Ο Ηρακλή μα στέλνει, ωραίο ερώτημα και αυτό. Προστίθεται στα, στα δύο ερωτήματα Πολύ κομικά και πολύ σωστά Νομικά ερωτήματα που σας διαβάσαμε Πριν Λοιπόν τώρα Τι έχουμε Έχουμε το Θανάση Αθανασόπουλου που ρυθμίζει τον ήχο Έχουμε το τηλέφωνο της εκπομπής Εδώ και του σταθμού που είναι 2110-1080-880 Σας περιμένει μέσα Γιατί και αυτόν τον έχουμε Με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας Ό,τι πείτε τώρα θα παίξει από την τρίτη και μετά Γιατί θα πάμε για κούλμα την Δευτέρα που είναι και καθαρά RadioPapakiParaPolitica.gr το mail του σταθμού, βλέπουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ μπροστά στην οθόνη www.elinofrenian.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube είμαστε στο official από κάτω κάνετε εγγραφή και υπάρχει και ένα σχετικό chat με το πρώτο μέρος του λαού, πάμε και στις πρώτες διεφημίσεις. Λοιπόν το πρώτο μήνυμα είναι για τους πατριώτες που πούλησε πάνω από χθες, στα Αλεξανδρούβολα εννοώ, στον Εύρο και περιπέτεια στη Θάκη και γιατί όπω και τα νησιά και εκεί πάνω μπλε είναι στον εκλογικό χάρτη πάντα, να βγουν στον δρόμο που έλεγε ο Ξεχωρίδης αλλά να χειροκροτάνε αυτό να είναι. Και το δεύτερο που θέλω να πω πια στον παπλε εκλογικό χάρτη πάντα μου, είναι ένα αγωνιστικό χαιρετισμό στου νησιώτες του Ορείου με, με ένα στίχο από έναν αγωνιστήρα ροσφόρο που το έσυνε λίγο το ποδαράκι του, άκουσε Μην παραχαράσετε την ιστορία, θα σας κάνει πλέσο ξύλο η νέα δημοκρατία. Αλλά η Μακεδονία είναι μία. <συλίξη> Αυτό να μην το ξεχνάμε. <συλίξη> Έλα, για. Έλα να σχολιάσω βασικά το επεισόδιο στην ΑσοΕ. Τι αφαιρέσει που ήταν ο μπάσιο να πάει εκεί με το κράτο. Σαν του λέει δείρτε με. Καταρχάστε okay, αλλά... και μπάτσο. Ναι, οκ, αλλά έχει μεγάλε προσδοκίε. Μετά πώ τι κουβαλά οι κουμπούρι, ρε, φίλε. Αυτό είναι να μην δεν σκουβάει ο κουμπού. Ναι, δημοκρατία έχουμε, τι θε! Όλοι κουβαλά οι κουβαλάνε Μα, Και έχουν και την αναβάντα πλέον, πλέον να τα βγάζουν χωρί να τρέποτε. Αυτό, αυτό θα συμφωνήσω, δεν λέω. Ένα αφαιρί από την Αθήνα. Επειδή ακούω. Έχει αυτή τη λέξη δεν δε ντρέπονται και δεν τρέπονται». Δεν ξέρω, δεν έχουν καταλάβει ότι για αυτά τα ντομάδια δεν υπάρχει ντροπή. Υπάρχει μόνο κονόμα, βόλεμα. Δεν υπάρχει ντροπή. Η πιο σωστή λέξη. Τι να υπάρχει, παιδί μου, δεν ξέρουν τη λέξη ντροπή, τη λέξη τσίπα. Χεστήκανε. Μπράβο. Η πιο σωστή λέξη είναι σκατά στα μούτρα σα. ναι. Δεν είναι ντροπή. Δηλαδή μην λέτε τη λέξη ντροπή. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει καταργηθεί ντροπή. Καλησπέρα σα. Πήγα Καλησπέρα. σωστά στο Real FM. Στο όχι, λάθο πήρατε. Όχι. Ναι, λάθο πήρατε. Τι είναι εκεί πέρα. Δεν είναι Real FM. Κύριε Αποστόλη, είστε. Εγώ είμαι. Α, τι κάνετε. Καλά. Καλά είστε, πατριώτησα. Από πού? Στην Άρτα. Πιανού πατριώτησα. Δεν είσαι Αποστόλη. Είμαι, ναι. Ε πώ, δεν, δεν είσαι πειρότησα ή τι μου κρύβεστε. Α, είναι γνωστό ότι με υπηρετήσε. Έτσι νομίζω, ναι. Πώ το νομίζει, έτσι από μόνη σου. Για, δεν νομίζω από μόνοι αλλά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 Εκατομμύρια γραμμότο είναι εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι να έρθουν εδώ. Θα χωρέσουν στην Ελλάδα όλοι αυτοί εδώ πέρα. Που, πού θα βγάλουν, θα πέσουν στι θάλασσε, θα πέσουν στου γκρεμού. Δεν χωράνε όλοι εδώ πέρα. Α φύγουν θα... αυτοί που περισσεύουν. Βέβαια, αυτοί που περισσεύουν μπορεί να τύχηναν και Έλληνε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ε, ε, δύσκολα περάσαμε κι εμεί με του εμφύλιου, με τον παγκόσμιο πόλεμο. Περάσαμε κι εμεί δύσκολα, αλλά για όνομα του, δεν το βάλαμε στα πόδια να πάμε να γίνουμε φόρτωμα σε κάποιο άλλο που ήδη είμαστε. Δεν τα έχω όλα εδώ πέρα. Για πες μου λίγο πάλι. Εντάξει, το ακούω αυτό που λε περιφορτώματο σε κάποιο άλλου που δεν γίναμε Τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, Την ξέρει ή όχι. Ε, ξέρω μερικά πράγματα. Δεν συγκρίνει γιατί και εγώ πήγα μετανάστευση. Για του αλλά... έλλεινε μετανάσει έχει ακούσει ποτέ τίποτα ή τα λετσι απλό απλόχερα Έχω ακούσει πάρα πολλά, πολλά, αλλά μην το συγκρίνει, διότι οι έλεγε μετανάσει πει να πει Έλληνε μετανάστευση είναι ανότητα τη φίλη. Δεν το συζητάω. Το είχαμε δουλειά κατευθείαν εκεί που πηγαίναμε. Είχαμε σπίτια, ξέρανε ποιοι είμαστε. Μάλιστα. στο αυτό το θέτησε Όχι, βεβαίω, το είπα εγώ από την αρχή. Ότι ο Έλληνα είναι τη φυλή, δεν έχει τώρα μαλακίε. Είναι ποιοτικό μετανάστης Φυσικά και δεν είμαστε ίδιοι με αυτού. Γιατί όταν αυτό ο κύριο μου έχει τρει-τέσσερι γυναίκε που λέει το και δεν κάνει <laughs> Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος. Τέτοιο χειροκρότημα δεν πέφτει ούτε στις συναυλίες που δέχονται οι αστυνομικοί από που περνάνε και στα νησιά και στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ωραία όλα αυτά, έχουμε και τριήμερα, έχουμε και κορονοϊό, έχουμε πολλά θέματα, δηλαδή και Τουρκία και πρόσφυγες και μετανάστες και πολέμους και νεκρούς Τούρκους φαντάρους, τα φέρετρα εκεί στην Τουρκία και πανικό επιπλέον του Ερ αλλά οι στιγμές αντίστασης αυτού του τόπου, νομίζω, μας τονώνουν όλους. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα μια τέτοια ένδοξη στιγμή αντίστασης από τη νούμερο ένα αντιστασιακή οικογένεια αυτού του τόπου. Είχαμε και όλες τις δυσκολίες μιας πολιτικής οικογένειας η οποία λίγο πολύ ζει την ιστορία της Ελλάδος. Mm -hmm. Δηλαδή, εμείς έγινε δικτατορία... Μπήκαμε φυλακή, μπήκαμε υποκατοίκων κράτηση. Ε, περάσαμε, καταλάβαμε για πρώτη φορά τι σημαίνει ανάκριση. Είσαι 13 ετών, σε ανακρίνουνε. Αυτό ε, θέλω λιγάκι να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, πώ βιώνει ένα παιδί 13 χρόνων όλε αυτέ τι σκηνέ, όλα πισμόνη. αυτά που συμβαίνουν στη ζωή τα κατανοεί καταρχά. Ξεκινούσε πάντα από ένα πράγμα. Αυτή είναι η κακή και εμεί είμαστε οι καλοί, καταρχήν. Ε, από εκεί και πέρα, πεισμόνει. Αρχίζει με ένα παιδικό τρόπο να αντιδρά. Εμεί, α πούμε, αντιδρούσαμε επειδή μα είχαν κόψει το ραδιόφωνο, μα είχαν κόψει τη τηλεόραση. Ε, οπότε είχαμε ένα picapp, ένα κίτρινο τοπάζ τη εποχή, και δύο δίσκου, του οποίου βάζαμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Το My Μάη Μάη Ντιλάιλα και του Σαββόπουλου η ΛΕΗ Αρχιγέ. Και η ΛΕΗ Αρχιγέ, και η ΛΕΗ Αρχιγέ, είχε βγει το φορτηγό του Σαβόπουλου, εμεί με το φορτηγό του Σαβόπουλου σπάγαμε τα νεύρα σε όλο τον κόσμο ο οποίο ήταν εκεί πέρα και νομίζαμε ότι κάνουμε πράξη αντίσταση. Αντίσταση από τα 13 της εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, όπω ακούσατε. Αντιστεκόταν από τότε, τραγουδούσε τραγούδια μέσα στο σπίτι. Είναι η νούμερο ένα αντιστασιακή οικογένεια τη χώρα. Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα βγει κάποιο μέλο τη οικογένεια και θα μα θυμίσει ότι μόνο αυτή έχει αντιστασ... αντισταθεί, έχει κάνει αντίσταση με τον τρόπο που έχει κάνει. Α ακούσουμε λοιπόν και α φτιάξουμε τι εικόνε. Το νούμερο ένα από τα δύο τραγούδια που είπε, αντιστασιακό. Αυτό αντιστεκόταν η οικογένεια Μητσοτάκη εκείνα τα χρόνια της Χούντας. I saw the Αυτό. Τραγουδούσαν αυτό μέσα στο σπίτι και η γειτονιά απ' έξω φώναζε, διαμαρτυρόταν τα τότε ΜΑΤ, η αστυνομία, οι όταν ακούγονταν τον Τιλάιλα ειδικά. Ήτανε κωδικοποιημένο μήνυμα της οικογένειας Μητσοτάκη προς τους συντρόφου αγωνιζόμενους. Αυτό ήταν το ένα τραγούδι που έκανε αντίσταση τώρα στα 13 της. Και ο άλλο ακόμη ήταν μικρό, ήταν τότε γεννημένο κάπου εκεί, όπω θυμόμαστε. Ήτανε, έφυγε εξορία στου έξι μήνε. Το δεύτερο λοιπόν τραγούδι που τραγουδούσε η οικογένεια πολλέ φορέ και είχε σπάσει τα νεύρα τη Χούντα τότε, με αποτέλεσμα να διώξει η Χούντα αυτή την οικογένεια, γιατί είχε κάνει τεράστια ζημιά στο καθεστώ, ήταν του Σαβόπουλου. Λίγο κόκκινο στην μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κατά π' τα μου το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης τη δουλειά πρώινα δυο μάτια ανοίγει όμαρφη με μια κοπελιά αρχηγέ. Δώ θα σύνθημα εσύ Και χαρά θα αναστηθεί Μαλακίες ε, ε, ε, Το σκοτάδι θα πεθάνει Και θα ανάψει, θα ραβγεί Μπούρδες. Ο εργάτης βλαστημάει Τραγουδούσαν για εργάτες δηλαδή Μέσα στο σπίτι εκεί τώρα Εδώ λέει ο εργάτης, Σεύνη. η φάμπρικα, το εργοστάσιο ε, Ήταν οικείες εικόνες Για την οικογένεια τότε Μητσοτάκη Σεύνη. Ακούσαμε τα δύο αντιστασιακά τραγούδια Με τα οποία όχι μόνο είχε ταρακουνηθεί η χούντα, Έπεσε 7 χρόνια μετά από το ταρακούνημα του αρχικό, εκεί το 1968 γίνανε όλα αυτά. Αφενό ήταν τραγούδια που ταρακούνησαν, αφετέρου ήταν τραγούδια που γαλούχησαν επαναστατικά την οικογένεια Μητσοτάκη, την τώρα η οποία φαντάζομαι όλη αυτή την επαναστατικότητα και το πνεύμα αντίσταση, το ρωμαλαίο πνεύμα αντίσταση, το πέρασε και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει στη διπλανή του πόρτα του μπάτσου και του μπαλούρντου. Ο λαό, το δεύτερο μέρο, ακολουθεί. Ναι Γεια σα για να την αέρα. Βγείτε. Ε, θα με καλέσετε, ή... oh, Όχι, όχι, με καλέσατε εσείς Πείτε μου τι θέλετε. Ε, θέλω μια θέση να πάρω για αυτά τα θέματα για το που γίνονται για τον κορονοϊό. Πάτε μια θέση, πάτε μια θέση. Ο καθένα έτσι κι αλλιώ έχει την άποψη του βεβαίω και χρειαζόμαστε όλε τι απόψει για τον πλουραλισμό. Παρακαλώ, πείτε μου, κλειδίσκουντ. Λοιπόν, σα ακούστε με για την, για την επιστήμη σχετικά με τον ε, κορονοϊό. Θέλω να πω το εξή. Oh, Ότι ο ιό δεν είναι μόνο αυτό και άλλοι τη Και, και μη της γρήπης. Όταν διασταυρώνεται και, και, διασταυρώνεται και, και εξελίσσεται πολύ γρήγορα και μετά δεν, μπο, δεν μπορεί να, να, να αντιμετωπιστεί με τα ίδια γνωστά φάρμακα. Και είναι γνωστά, έχουμε το Κικίλια Υπουργό, Πώ δεν μπορεί. Και, επομένως, αυτό, Α, αυτό δεν το ακούτε αυτό. Αυτό που είναι στάνταρ για τους υβούς και τα μικρόβια και δεν ευνοείται πουθενά κόσμο, στον κόσμο σήμερα περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Αχα. Γιατί στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτές οι προσμίξεις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 Ομόπονοι Ευρωπαϊκού Δισκαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πρέπει εκεί να, να, να δώσουμε την προσοχή μας ε, Εντάξει κατάλαβα περνάμε στην επόμενη γραμμούλα Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά Αποστόλοι ελλάς ελλήνο χριστιανών Ο ανήφορος είναι μακρύς. Θα τον ανέβομαι, είτε θέλωμεν, είτε δεν θέλωμεν. Ο Γιώργος ο ο θείος μου. Ε, είστε από παλιά μαλακάς <σ>... ή τώρα προκύψατε? Εγώ, Σας Όχι. έκανε συνθήκη ή, ή έτσι γεννηθήκατε? Όχι ρε φίλε, μαζί σου είμαι στον τον θυμίζω ότι... Δεν ε... θέλω να είσαι μαζί μου, δεν θέλω να είσαι μαζί μου. <Ρελίου> Την αλήθεια που είχε πει ο Γιώργο Πάο, γιατί δεν τη λέει κανένα. Για του εξπίστωρου. Πέρα από αυτό, ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί πέρα στου εξπίστωρου. Α, ότι. Ότι θα γίνει εμφύλιο πόλεμο μεταξύ μα. Έλληνα, να μην πάει η Έλληνα. Ποιο είναι ο Έλληνα. Ο Πάο θεωρείται Έλληνα. Πέρασαν οι πανελληνίε. Ε, λε μου τώρα, οι άλλοι επαγγελματίε. Εκτελούν εντολέ βέβαια, αλλά πρέπει να σκεφτούν κάτω από, τα... από τα κεφάλια του. Νομίζω. Λέγεται. Έλα. Έλα. Εσύ ο άλλο πριν τώρα ξεκίνησε τι απειλέ και στου ακροατέ σα. Ποιο? Κάτι άκουσα. Ο προηγούμενο. Άκουσα πριν πέντε λεπτά περίπου πριν ξεκινήσετε. Έλεγε ότι θα βάλει τα μηνύματα που του στέλνουν μέσα την αγωγή που θα σα κάνει και ότι θα κάνει αγωγή και στους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματα. Κάτι τέτοια, το άκουσε. Α, όχι. Λέει τέτοια. Άκουσε, έλεγε, ναι, ναι, έλεγε πριν από. Σε, λέει το μήνυμα αυτό λέει είναι εξαιτία τη ελληνοφρένεια που στέλνετε αυτό το μήνυμα Θα μπει με στην αγωγή. Το σκέφτομαι να του κάνω αγωγή και τέτοια. Αυτό έχει ξεφύγει και τώρα και στου ακροατέ σα. Απειλεί, έτσι. Με τίποτα μου κάνει, ναι. απορώ. Ονόματα δεν είπε. Ε, ονόματα δεν ξέρει. Μάλλον θα τα ζητήσει μετά. Ε, εντάξει, πρέπει να ενισχύσει. Είναι πήρα θέμα πήρα ημερών, πήρα. θα τα δημοσιοποιήσει κι αυτά. Ναι, ναι. Τώρα που σα πήρα εγώ τηλέφωνο, να το ψάξει, να το βρει, θα πει αυτό που ήταν, μου έμπαιρε τηλέφωνο. Ναι, μην φοβάσαι. Ε, η ρουφιαμιά θα λειτουργήσει κανονικά. Να, Όταν λέμε κανονικότητα σε κάποια πράγματα να έχουμε κάποιε σταθερέ. Ε, βέβαια. Τι, υπάρχει και έτσι μια αξιοπιστία.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 δηλα τη δηνε خون πού είναι αυτή. Ποιο βρακι το... δεύτερο βέδι το... μου; το... Δεν έχουνε. Α, δεν βράκι καθόλου, ε. Μα ίσδηγρούνε με βρακι αυτό είναι ανέκδοτο. Και το αλέτα τσίσα κακάστα χοράφια που τους δίλανε. Και πέρα να βοσκήσουνε. Νομίζω πάνω τους. Α, εντάξει έτσι exigite, Για να αναγνωρίζει έτσι, το ένα εξηγεί. το άλλο, τι μιρώ diamètre. Με touta ké metála, φτάσαμε στο τέλος για Σήμερα, για την παρασκευή και όπως κάθε παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Σας. Αυτές μας πάνε στο magazino, καλά να περάσετε καλοτρίμερο. Στο χωριό τα μάτια, στο ξηρό ποτάμι. Έξι με σκυλιά. Που στείλαν τα φέντηκα. Σηκωθείτε χωριά, Νίγη, κι σκυγέρι. Προσπουδέντια το ασκέρι, δείξτε πώ Χειροκροτάει ο κόσμο. Τι λέει όμω, ταυτόχρονα δεν λένε Καλώ μπαλούρδου περνάνε οι Γεια σας Μπράβο, μα ανοιχτά τα νάχτυλα, χειροκροτάει ανοιχτά και τα κολλάκια. αυτό για την Παρασκευή. Ποιο. Αυτό που χειροκροτάει ο κόσμο, του και το που βρίζει. Κάνε ωραίο, έλα για Περνούν Περνούν οι αστυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Ρε, ρε με μπες κι εσείς εμπίτι τελείως <συγει> Περνούν οι αστυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμο. <συγει> <συγει> Έχω δικαίωμα να το μεταξέλθω. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα Μαύρε, μαύρε που βρισκόσαστε του πάνω σώδωμα και γούμαρα είναι. μαύρε δεν του ξέρει αυτού. Το σύστημα είναι και οι ζωή. Τα το Τα δάκρυγό περιμένει μες τα χρόνια, αγριό ξεσηκωμώ Τα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δάκρυγό περιμένει μες τα χρόνια, αγριό Η μεγάλη Μεγάλοι Παναγιάκοι, Έρισο στο πόδι του τη διαβόλη να μας φτιάξουν χωριανοί Οι καμπάνες στα χωριά να σημάνουνε αδέρφια Για της εταιρείας τα κέφια, οι δορθέλουνε και εκεί Αυτή τη θίτσα, με έχει τρελάνει, ρε. με το γερμανό δημοσιογράφο, πάνη, θέλω να τα ακούω. Ποιο? Τη θίτσα, που σε είχε πάρει τηλέφωνο και καλά ξεκίνησε και σου λέγε ότι υποδύραν το δημοσιογράφο, το γερμανό, ξεχνάω το όνομά του τώρα. Και στο τέλος κατέληξε Χρυσάβουλο. Φιλιά πολλά και τραβά μπροστά, αποστολή. Τραβάω, τραβάω από τώρα. Γεια σα! Πού μιλάω, παρακαλώ! Με μένα μιλάτε! Ε, στο ραδιόφωνο! Στο ραδιόφωνο, ναι, με! Εσύ είσαι, Απαστόλη μου! Εγώ είμαι, δε θε! Αχου Είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα! Καλέ χαρά, ναι, με! Χάσα! Άκουλα κι εγώ γιατί συζητούσαν με μιλούν οι τηλεφωνήτριε και μου άκουσαν τώρα τη φωνή σου γιατί σε γνώρισα! Δεν σου μιλάνε πια, δεν σε θέλουν, λέγε! <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Λογικό. Και που έχω την ευκαιρία να σου πω αυτά που θα σου πω. Δεν ξέρω βέβαια θα το βγάλει αυτό. Εγώ, αυτόν τον τύπο του δημοσιογράφου που μόλι τώρα ασχολιάζεται που έφαγε ξύλο εκεί στο Σύνταγμα. Ναι, βεβαίω δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν σωστό που έγινε ότι τον άνθρωπο το χτυπήσαν τόσο πολύ. Αλλά, αλλά. είπε κάτι που εμένα. είπε κάτι άκουσα πολύ που εμένα με ενόχιζε πάρα πολύ. Ναι, αυτό το αλλά να δούμε. Με, αυτό το αλλά. Ναι, για Μα είπε, είπε κατσαρίδε. Αυτό το κόψατε όμω το μοντάζο, το είπατε. Εμά του Έλληνε μα είπε, εγώ λέει αυτό και θα βγάζω πράγματα για σας γιατί είσαστε κατσαρίδες και δεν σας φοβάμαι. Ε, λοιπόν, όμως είμαστε κατσαρίδες Μερδεύτηκες λίγο, όπα, κάτσε λίγο μπερδεύτηκε λίγο. Όχι, μας, είπ, μας είπε κατσαρίδες Περίμενε λίγο, μη βιάζεσαι. Τα φασισταριά είπε κατσαρίδες. Αν είστε από αυτούς, ναι, σας είπε Δηλαδή ποιου είπε κατσαρίδες Τα φασισταριά Μόνο αυτούς είπε κατσαρίδες Ναι Όχι εγώ δεν πιστεύω τι έλεγε μόνο αυτούς Α δεν το πιστεύεις Εμάς τους Έλληνες όλους Όχι όχι έλεγε κατσαρίδες Γιατί αυτό ο κύριο ήταν και στο μακεδονικό Γιατί εμεί διαμαρτυρόμαστε για τη Μακεδονία που την ξεπουλήσανε Α ερχόμαστε σιγά σιγά Και όλα αυτά τότε και πάλι έβγαινε Τότε καλά κάνετε και σιγά, σ Λοιπόν, και τώρα στο μεταναστευτικό, αντί να προβληθεί το γεγονό τη διαμαρτυρίας ότι επικίζουν τη χώρα με τις μετανάστες έγινε αυτό. Μπορεί να γίνει και προβοκάτσια για αυτό το πράγμα. Οκ. Για τον τραυματισμό του δημοσιογράφου. Τότε να συμφωνήσουμε okay. σε κάτι. Εμένα, Κατσαρίδα, yeah. δεν με είπε, εσά σας είπε, ναι. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό. Δεν είναι από τα δάκρυγό, να Περιμένει με στα χρόνια. Αύριο ξεσύκωμο. Θα γρυπνώ το δάκρυο αυτό. Δεν είναι από τα δακρυγόνα. Περιμένει με Η ρόνια Όχι πια λευκές, μέσα, τον τόπο μας ρημάζουν, για τα κέρδια το τον και και να να κράζει τον παλούρδο το σφακλανάκι με το Ο να τον παλούρδο. Aide siman, aide smonio, aide simpono ono, an tiknis izmono mia, sarpiano da Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδێت μπροστά σε κιλαράδες με πούρα, σε σκονινά ቡρδελομάγες στις παραλιακές. Οξυλούρης όταν το λέγε, φώρα γε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και χρισιεκελεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς Όχι κάποιος εκατομμυριούχος Τραγουδιέται με γαρίφαλο στο πέτο Όχι με γαρύφαλο στο πάτωμα <Κι> αίστε, θύμα, αίστε, ψώνιο, αίστε, Αξυπνήσεις μόνο θα θα'ρθαν από δαόν του θύμα, άΗΔΕ ψώνιο, άΗΔΕ συμβολόνιο Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθαν από δαόν του νιάς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 Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα Στη μηχανή του κυμά είπα είχα λιανίσει Και ένα σαλά με σένα πως είχα γεμίσει Αριπτώ το δακριά αυτό, δεν είναι από τα δάκρυγόνα. Περιμένει με τα χρόνια. Γριώσε εύκολο. Αν το δακριά αυτό, δεν είναι από τα βακριόνα. Περιμένει με τα χρόνια, γριώσει εσύ.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 και είναι πάρα πολύ αυξημένη λόγω τη ζήτηση. τώρα άλλα φαρμακεία το πουλάνε από 1,5 από 2 ευρώ μέχρι όσο θέλει ο καθένα. Ρύζι έχει εκεί κάτω κοντά στο πολλάμι Εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται ρύζι Αν το ρύζι το κρύψουμε στι αποθήκε. θα κρυβίνει το ρύζι για αυτούς εκεί πάνω Οι μαούνες του ριζιού θα λιγότερο ρίζι. Και το ρίζι φτηνότερο θα για μένα. Και το ρίζι φτηνότερο για μένα. Τι είναι στα αλήθεια το ρύζι, που να ξέρω. Το ρίζι είναι. Ποιο να το ξέρει, Τα Δεν ξέρω. Παραγγήλια. Να βάλεις το γύφτο το πολιτισμένο, μπορείς? Τον Αποστόλ. Εγώ είμαι. Κρατσιστής είσαι φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί, και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Έτσι. Ο άνθων κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μείνει μερατητή. Συγγραμμα να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος Έχω 6 παιδιά. Ναι Κανένα δεν είναι δημόσιους υπάλληλους. Μένω σε ένα εγώ έχω σπίτι, δεν έχω αλλά οι άλλοι εκεί έχουν Καντε μια λίγο αυτό, μια έτσι. Καντε μια. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με η να πληρώσω γιατί, όμως. Όμως γιατί τηλέφωνο 10 μέρη, να σου πω το μου και δεν μ ακούει, φίλε. Ε, αφού είσαι γύπτο, συγγνώμη, Πρέπει να δώσω Πρώτα, στους δικούς μας. πρώτα θα μιλήσει τον παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Η μέρα τη τώρα σα λέω και ρώμα. Να μισόλεπτο, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με του δικού μα. Με του δικ... δικού. Ποιο δικού μα έλλεινα σήμερα. Πους... Ταλάμα. Μπαλαμό, αλλά έλληνα. Ωραία. Άμα κινητή μου θα πάνε φαντάρι, θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνει, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο.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 Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και τα στο χλίδι. Αυτή η Eurobank τι είναι. Τι είναι ο ιδιοκτήτη των σπιτιών μα είναι, Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπο. Που να ξέρω ο άνθρωπο είναι. Ποιο να τον ξέρει τα Δεν ξέρω ο άνθρωπο είναι, Ξέρετε. Μια αφύερωση την Παρασκευή, όσο επίκαιρη πιο ποτέ, αν μπορεί να αλλάξει βέβαια κιόλα. Η άνοδο του φασισμού που έχει φτιάξει την τηλεόραση, αλλά κάνει λίγο την άνοδο τη Σνουδού και όλα αυτά που γίνονται στηλεόραση. Ένα ρεμιξάκι, ξέρεις, τα δικά σου. Τι δεν ήξεραν, αν... έ τα ψήφισαν όμω η Αποστόλη. Οι Χίο και η Λέσβο όλοι μπλέ ήταν, ε. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, τη Ανασφάλεια, τη Ανεργία και τη Οικονομική Κρίση.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 Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί κι να αρματώνονται τις καρδιές δεν τα ούλια και φωνές Τι λεβέντικες καρδιές μας να αρματώνουν τις βροχές να ριχτούμε στον αγώνα για το δάσος τις σκουγιές Ναι, καλησπέρα από Λεμεσό Κύπρο, καλύω. Από πού? Λεμεσό Κύπρο. Λεμεσό Κύπρο, γιατί υπάρχει κι άλλη. Λεμεσό. Τέλο πάνω, λέγε τι θες Λοιπόν, παραγγελία για την Παρασκευή. Με αυτό που είχαμε πρόσφατα τα πλοία στη η περαστική μπήκα στο χωριό τα Τα το δάκρυ αυτό. Δεν είναι απτά τα να περιμένει με Τα το αυτό. περιμένει χρόνια. Αγριό το Δεν ήνα τα δακριγώνα περιμένει μες τα χρόνια αγριός σε σύγκομο. Τα δακρι πρώτο δακρι αυτό. Δεν ήνα τα δακριγώνα περιμένει μες τα χρόνια αγριός σε σύγκομο.